Σαν μια πολύ εντάξει, αλλά μου θυμό... να θυμώσει να έχει σχεδόν σε σχεδόν πάρα πολύ, αλλά θυμόμουν, θυμήθηκα από το σπίτι σου στον χορημένη, για σένα, προσωπικά και όχι για την <συκλίξε> Όμως κατά διάλογα, το ξέρεις ότι όχι φάρμακό και εγώ δεν ξέρω τι. Ναι. Ειδικά όταν έπαιρνε μέσα. Εντάξει, αλλά όμω παραπάνω πολλά το, λέει, ειδικά, όταν στόμα σου, δεν έχει ποτέ. το ξέρω. ειδικά Το ξέρω για μένα θα έτσι, το ξέρω Το yeah. έξι, δεν μ... το δηλαδή, και δεν θα ε, ποτέ το ξέρω, το ξέρει αυτό